Αύριο η μεγάλη ορτή της Σταυροπροσκυνήσεως και πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι για αυτή τη μεγάλη ορτή ότι δεν έχει καμία σχέση με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού που εορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου και το λέγω αυτό διότι πολλοί άνθρωποι και ίσως είναι κάποιοι και από που έχουν αυτό το ερώτημα ερωτούν και με ρωτούν αύριο τρώμε λάδι δεν έχει καμία σχέση δεν έχει καμία σχέση η αυριανή ημέρα με το λάδι Αύριο είναι όπως η κάθε Κυριακή τη Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αύριο είναι η μέρα απλώς της προσκύνησης του Τιμίου Σταυρού που ο Χριστιανός πέφτει να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό ο οποίος ευρίσκεται στο μέσο της Αγίας Τεσσαρακοστής για να πάρει δύναμη να συνεχίσει και το υπόλοιπο της Σαρακοστής. Αύριο είναι η κανονική νηστεία, Ακολουθείτε η κανονική νηστεία όπως όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τις πέντε ημέρες της εβδομάδας από Δευτέρα έως Παρασκευή δεν έχει λάδι και Σάββατο και Κυριακή τρώμε λάδι. Αύριο λοιπόν είναι Κυριακή, τρώμε λάδι. Δεν έχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού που εορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό σαν διευκρίνηση. Επίσης για όσους θέλετε να μάθετε γιατί με ρώτησαν κάποιοι, το Σάββατο έχουμε 14 χρόνια από τον θάνατο της αείμνης της μητέρας μου. Θα έχουμε το μνημόσυνό της στο Ναό της Παντανάσης και τη λειτουργία. Όσοι θέλετε, επειδή κάποιοι με ρώτησαν, γι' αυτό σας το αναφέρω. Θα έχουμε το μνημόσυνο και τη λειτουργία της στην Παντάνασα. Και τώρα ερχόμαστε... Το Σάββατο μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην Αγία Γραφή. Σάββατο 17 του μηνός. Χτές, το περασμένο Σάββατο μας έδειξε ο Κύριος μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής ότι το φως της αλήθειας δεν σπίγει και επειδή η δίκαιη είναι εκείνη, η Άγιη είναι εκείνη οι οποίοι την αλήθεια τα λόγια των δικαίων δεν ξεχνούνται και δεν σβήνουν. Επειδή αυτοί οι δίκαιοι οι Άγιοι άνθρωποι φέρουν την αλήθεια του Κυρίου. Αυτό ακριβώς σας είπα και εσάς. Όταν έχεις να πεις μια κουβέντα όταν έχεις να συμβουλέψεις το παιδί σου τον οποιονδήποτε, το συγγενή, τον φίλο, μην του πεις λόγια δικά σου, μην του πεις εκείνα που σου αρέσουν ή μην του πεις εκείνα που του αρέσουν, προκειμένου να τον καλοπιάσεις. Πες του ακριβώς εκείνα που λέει ο λόγος του Κυρίου, διότι εκείνα τα λόγια είναι η αλήθεια» εάν του πεις εκείνα τα λόγια που είναι η αλήθεια εκείνα τα λόγια μπορεί στην αρχή να τα ηρωνευτεί μπορεί στην αρχή να τα περιπέξει, μπορεί στην αρχή να τα κοροϊδέψει να τα λιδορήσει, να τα σικοφαντήσει, να τα υβρίσει αλλά εκείνα τα λόγια είναι η μάχερα, η δύστομος του λέγει ο Απόστολος Παύλος ο Λόγος του Θεού λέει είναι οξής και το τομότερος υπερπάσαν μάχαιρα μόνο. και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τα βρίζει τα λόγια του Κυρίου και να τα ηρωνεύεται αλλά κάποια στιγμή αυτά τα λόγια θα γίνουν μαχαίρι δίκοπο που θα αρχίσουν μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου στη συνείδησή του να κόβουν τα σάπια και τα περίτα και να υγιένουν τον άνθρωπο ψυχικά. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επαναλαμβάνω όχι εκείνο που μας αρέσει, όχι εκείνο που πράξαμε εμείς προκειμένου να μην ταπεινοθούμε και να μην εξευτελιστούμε στα μάτια των παιδιών μας. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν την αλήθεια, θα του πούμε εκείνο που πρέπει να τους πούμε Εκείνο που γράφει η Αγία Γραφή Εκείνο που αναφέρει ο Λόγος του Θεού Και αν εμείς δεν υπήρξαμε σωστή Να κοιτάξουμε να διορθωθούμε Ιδάλως Αγαπητοί μου αδελφοί, Ότι άλλο και αν το πεις του παιδιού Να ξέρεις Ότι αυτό το άλλο θα γίνει Αντίθετο Στις προσδοκίε σου Θα αποβεί Αντίθετο σε αυτά τα οποία νομίζεις ότι θα πετύχεις και επίσης μα είπα και κάτι άλλο ότι αν θέλουμε να λυτρώσουμε την ψυχή μας ο Θεός μας έχει δώσει ένα ωραίο τρόπο και αυτός ο τρόπος είναι τα λεφτά Όπως ο πλούσιος λέγει εδώ ο Κύριος, όπως ο πλούσιος όταν κινδυνεύσει δίνει τα λεφτά του προκειμένου να ελευθερώσει τη ζωή του, έτσι και εσύ επειδή κινδυνεύεις και εγώ επειδή κινδυνεύω από την αμαρτία, από την κόλαση, κοίταξε με τα λεφτά που σου έδωσε ο Θεός να εξαγοράσεις την ψυχή σου να λιτρώσεις την ψυχή σου και θα τη την ψυχή σου και εσύ και εγώ εάν αυτά τα λεφτά τα χειριστείς σωστά καταλάβεις ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι όλα δικά σου αλλά με αυτά σου ανέθεσε ο Κύριος να συντηρήσεις και άλλους οι οποίοι είναι γύρω σου, οι οποίοι έχουν ανάγκες και τους οποίους οφείλουμε να συντηρούμε Εδώ κάνω μία παρέμβαση, παρέκβαση. Αυτό το κήρυγμα ήταν και προχτέ εάν ακούσατε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Και το λέγω αυτό με συγκίνηση, ιδιαίτερη συγκίνηση. Τα ίδια λόγια που σας λέω και εσά είπα και εκεί. Και χθε το μεσημέρι, κατεβαίνοντας να πάω για τους χαιρετισμού το απόγευμα βρίσκω κάτω από την πόρτα μου ένα φακελάκι ρηγμένο το ανοίγω είχε μέσα 50 ευρώ προς πατέρα τιμόθη παπαστά μου και είχε και ένα μπιλιετάκι που έγραφε πάτε συγκλονίστηκα από το κήρυγμα αυτά για να εξαγοράσω την ψυχή μου αυτό σας επαναλαμβάνω με συγκλώνηση. και επειδή δεν είναι το μοναδικό είναι και άλλα τα οποία συμβαίνουν μου συμβαίνουν καθημερινώς χαίρομαι διότι ο λόγος του Κυρίου όχι ο δικός μου λόγος ο λόγος του Κυρίου ακούεται πιάνει Ριζώνει, φέρνει αποτελέσματα και αυτό είναι η χαρά του ιεροκήρυκα. Η χαρά του ιεροκήρυκα δεν πρέπει να είναι να βλέπουμε πολύ κόσμο από κάτω διότι συνήθως από αυτό θα λέγαμε επέρεται ο ιεροκήρυκας πολλές φορές όταν βλέπει μεγάλα ακροατήρια Το που πρέπει να επέρει και να κάνει τον Ιεροκήρυκα να συγκινείται είναι ότι ο Λόγος έπιασε ότι ο Λόγος αποδίδει καρπόν και εκείνο θα παρουσιάσει, τον καρπό εκείνο θα παρουσιάσει ενώπιον του Θεού το είπα γιατί το έφερε τώρα η συζήτηση Αυτά λοιπόν εν συντομία είπαμε προχτέ, προχθές το περασμένο Σάββατο Και τώρα συνεχίζουμε στον στίχο 10, στον 11 και αν προλάβουμε και στον 12. Διαβάζω λοιπόν «Κακός μεθύβρεος πράσι κακά Ιδέ εαυτόν επιδνώμονες σοφή» το πρώτο μέρος του στίχου πολλές φορές το έχουμε πει αγαπητοί μου αδερφοί πολλές φορές έχουμε κάνει μία διάκριση μία διευκρίνηση <χω> ότι άλλο είναι ο αμαρτωλός και άλλο είναι ο κακός και ασεβής αμαρτωλοί είμαστε όλοι και αλλήμωνος εκείνων που θα πει ότι δεν είναι αμαρτωλός ουδείς αναμάρτητος είμαι μόνος ο Θεός όλοι αναμαρτία σε εσμένα όλοι εμείς οι άνθρωποι γεννηθήκαμε στην αμαρτία μεγαλώσαμε στην αμαρτία ζούμε στην αμαρτία κολυμπάμε στην αμαρτία αλλά αυτή η αμαρτία Μας δίνει την αφορμή να πηγαίνουμε να μετανοούμε και να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας. Αυτός είναι ο αμαρτωλός. Αυτός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είναι αδύνατον να αποφύγει την αμαρτία, όπως και να το κάνεις. Όσο και αν το θέλεις. Και να το θέλεις και να προσπαθείς και να αγωνιστείς και να προσέξεις τη ζωή σου είναι αδύνατο να αποφύγεις την αμαρτία Τελείωσε το θέμα ορίστε είναι η αμαρτία. Η παράβαση του νόμου του Θεού αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου του Θεού και ο ουδής είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να καυκηθεί ότι εκτελεί στο ακέραιο του νόμο του Θεού όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί θες με τα λόγια θες με το νου θες με τη σκέψη θες με τα, τις κινήσει με τις πράξεις με τις διαθέσεις είμαστε όλοι ελεηνί από την κορφή μέχρι την νύχια αλλά σας είπα ο αμαρτωλός έχει ένα καλό ο απλά αμαρτωλός έχει το καλό εκείνο ότι η αμαρτία τον ενοχλεί, η αμαρτία τον βασανίζει, η αμαρτία τον ανησυχεί, η αμαρτία τον κάνει να μην μπορεί να κοιμηθεί. Η αμαρτία τον αναγκάζει να πάει να βρει τη θεραπεία του στο εξομολογητήριο. Αλλά ακούσατε τι είπε εδώ. Ο κακός λέγει μεθύβρεος πράσι κακά. Τι σημαίνει αυτό. Πέρα από τον αμαρτωλό υπάρχει ο ασεβής και ο κακός. Και εκείνος ο ασεβής και κακός είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει λέγει μεθύβρεος. Τι σημαίνει αυτό. Αμαρτάνει και γελάει αμαρτάνει και κοροϊδεύει αμαρτάνει και το απολαμβάνει αμαρτάνει και δεν αισθάνεται καμία ντροπή, καμία συστολή καμία ενόχληση μέσα του αμαρτάνει και θέλει να ξαναμαρτήσει. ενώ ο αμαρτωλός αμαρτάνει και πονάει Θέλει να πάει να εξομολογηθεί για να μην ξαναγυρίσει στα ίδια αμαρτήματα. Ο Ασεβής αμάρτανε και θέλει να ξαναγυρίσει. Περιμένει την ευκαιρία πότε θα ξαναπράξει το αμάρτημα. Αυτό σημαίνει κακός, μεθύβρεος. Ήβρης εδώ σημαίνει η λέξη υπερηφανεια σημαίνει ο ακακός δηλαδή ο ασεβής είναι εγωιστής ενώπιον του Θεού δεν κάμπτεται, είναι σαν το διάβολο δηλαδή αν μετρήσεις την αμαρτία του σατανά που έπεσε αδελφοί μου, όλοι την έχουμε γιατί έπεσε ο σατανάς, από εγωισμό δεν έπεσε από εγωισμό έπεσε όλοι την έχουμε Ποιο είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να πει ότι δεν είναι εγωιστής ποιος καλής ποιο είναι όμως εκείνο το στοιχείο που μας κάνει να διαφοροποιούμε θα από τον διάβολο ότι ο διάβολος δεν διανοείται δεν υπάρχει περίπτωση να μετανοήσει για τον εγωισμό του ενώ ο χριστιανός μετανοεί πολλές φορές Μετανιώνει για αυτό το οποίο είπε Για τον εγωιστική διάθεση την οποία έδειξε Στεναχωρείται Αυτή είναι η διαφορά Ο κακός λοιπόν γίνεται όμοιος με τον διάβολο Ο κακός αμαρτάνει με εγωισμό αμαρτάνει και κοροϊδεύει αμαρτάνει και γελάει αμαρτάνει και θέλει να ξαναμαρτήσει. και εδώ σταματώ και σταματώ όχι για να κλείσω το λόγο αλλά για να απευθύνω ένα ερώτημα και στον εαυτό μου και σε σας που ακούτε για πείτε μου σας παρακαλώ μήπως πολλές φορές ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία για σκεφτείτε σας παρακαλώ μήπως πολλές φορές αμαρτάνομαι διότι θέλουμε να αμαρτήσουμε; μήπως μερικές φορές αμαρτάνομαι και δεν πάμε να εξομολογηθούμε αλλά περιμένουμε να ξανααμαρτήσουμε; Και τότε να πάμε για εξομολόγηση, προσδοκώντας το άπειρο έλεος του Θεού, το οποίο εκείνη τη στιγμή το προκαλούμε. Για ψάξτε τον εαυτό σας να δείτε. Αλλά δεν ξέρω, δεν για να; Ασφαλώς και δεν το ξέρουμε πώς θα προλάβουμε. Για σκεφτείτε πόσες φορές και εμείς όλοι μας σας είπα εγώ δεν το βγάζω τον εαυτό μου δεν τολμώ να κάνω κάτι τέτοιο Για σκεφτείτε πόσες φορές αμαρτήσαμε με εγωισμό, με ύβρι, με ασέβεια απέναντι στο Θεό και συνεπώς η αμαρτία μας δεν ήταν η αμαρτία ενός απλού αμαρτωλού ο οποίος σκέπτεται τη μετάνοια του αλλά ήταν η αμαρτία ενό υβριστού ο οποίος η όπω όπως είπαμε προηγμένως σκέπτεται πως θα ξανααμαρτήσει πως θα ξαναγυρίσει που λέει εκεί ο Απόστολος Ιάκωβος όπως ο σκύλος εις τον ίδιο νέμετον. αυτό κάνει το σκυλί μια ιδιαστική κίνηση κάνει εμετό και ξαναγυρίζει και τρώει τον εμετό του και μεταφορικά αυτό κάνει και ο ασεβής αμαρτάνει και θέλει να ξαναγυρίσει στην αμαρτία του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί ότι θέλαμε, θα θέλαμε πολύ να είμαστε απλώς η αμαρτωλοί. Η αμαρτολη που σκεπτόμαστε τη μετανιά μας και τη διορθωσή μας. Αλλά πολλές φορές δυστυχώς είμαστε οι Ασεβεί, Είμαστε εκείνοι η κακή που αναφέρει εδώ το Ιερό Κείμενο η οποία απλώς όχι, όχι απλά αμαρτάνουμε αλλά δυστυχώς συστηματικά και εγωιστικά και με ασέβεια αμαρτάνουμε πολλές φορές και όταν κουραστούμε από την πολλή αμαρτία όταν κορτάσουμε από την πολλή αμαρτία μετά πάμε δίθεν να εξομολογηθούμε δήθεν να ταπεινωθούμε αλλά όπως λέγει ένας ευλογημένος πνευματικός δεν θέλω να το πω γιατί είναι συγγενής μου και καταλαβαίνετε ποιον εννοώ περί τότε δεν υπάρχει μετάνια δεν υπάρχει άμα δεν ξεκολλήσει, άμα δεν μισήσεις την αμαρτία με δεν τη μισήσεις να πει δεν ξαναπλησιάζω με πόνεσε αυτή η αμαρτία, η κακούργα. Με πόνεσε, με κάνει να υποφέρω. Άμα αυτό δεν το πετύχει, τότε δεν πά να ξομολογηθεί. Σαν του νιούδα, να ξαναγύρισεις πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό καλείται να κάνει ο άνθρωπος και αυτό ζήτησε, βλέπετε, και ο κύριο από τους αμαρτωλούς της του αμαρτωλούς τη εποχή του. Δεν κατεδίκασε κανένα ο Κύριος, θυμάστε, δεν κατεδίκασε κανένα. Τον πλησίασε η πόρνη, τον πλησίασε ο ληστής επάνω στο σταυρό, ο άσωτος, ο τελώνης, αμαρτωλή τη εποχή, διακεκριμένη μάλιστα αμαρτωλή. όλου που σε συγχώρησε, από καρδία του συγχώρησε. Ποια ήτανε Η η πρόταση, α το πούμε έτσι, που τους έκανε, και ήταν η σύσταση που τους έκανε. Πρόσεξε, μη ξανααμαρτήσεις. <συσίλυν> το ότι αμάρτησες, πιστέψτε με αδερφοί μου, δεν θα σε δικάσει ο Κύριος γιατί αμάρτησες. <συσίλυν> και επειδή πολλοί φοβούνται και μου το λένε, «Παππούλη, πότε θα, πό πότε θα πεθάνω, φοβάμαι» Θέλω την ώρα που θα εξομολογηθώ αμέσω μετά να πεθάνω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό αδελφοί μου. Εκείνο το οποίο θα σε καταδικάσει δεν είναι να πεθάνει αμέσω μετά την εξομολογησή σου. Γιατί και εκεί πολλές φορές η εξομολογησή μας δεν είναι όπως πρέπει. Εκείνο το οποίο θα σε αθωώσει ενώπιον του Θεού είναι να δει ο Κύριος ότι ακόμα κι αν είσαι θες να μετανοήσεις ξέρετε έχουμε μια Αγία στην Εκκλησία η οποία λέγεται Αγία Ταϊσία δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη ζωή της αυτή ήταν μια πόρκε γίνει η ήταν μια ευλαβίστατη γυναίκα η οποία βοηθούσε ένα μοναστήρι και όταν πλανήθηκε και έπεσε στην Πορνία τότε οι πατέρες θεώρησαν υποχρέωσή του οι πατέρες της μονής να πάνε να τη βοηθήσουν να βγει από τα δόκανα της αμαρτίας είχαν ευεργετηθεί από αυτήν και πράγματι έστειλε έναν γέροντα, ακέραιο γέροντα, ο οποίος αναγκάστηκε, έβγαλε τα καλογεριστικά ρούχα του, προκειμένου να μπορέσει να μπει μέσα σε αυτό τον νίκο ανοχή που δούλευε, εφόρεσε στρατιωτικά ρούχα, δήθηνε ότι ήταν ένας στρατιώτης παλιάνθρωπος που έψαχνε να βρει γυναίκες της αμαρτίας, και πήρε και αυτός ο καημένο σειρά κοντά στους άλλους τους, τους βρωμερούς οι οποίοι έμπαιναν μέσα σε αυτή τη γυναίκα και πήρε και αυτός σειρά να μπήκε αυτός μέσα και όταν εμπήκε του λέγει η Ταϊσία λέει εσύ έχεις μια ευωδία επάντως μου θυμίζεις κάτι Και τότε τη είπε ο γέροντας Σου θυμίζω το άρωμα τη ερήμου Η έρημο ξέρετε αδερφοί μου έχει το δικό της άρωμα Μέσα από την απλησιά των πατέρων Γιατί οι πατέρες ξέρετε δεν πλένονται Εκείνοι έχουν το φυσικό άρωμα του αγωνιστού Το άρωμα της παρθενίας Το άρωμα της αγνότητας Το άρωμα του Θεού το άρωμα Εσύ έχεις λέει ένα άρωμα επάνω σου Τη θύμπησε ποιος ήταν Και τότε κατενήγη λέγει η Ταϊσία Και έφυγε όπω ήταν Μισόγυμνη έτσι όπω ήταν Και την πήρε από κοντά ο γέροντας Να την κυνηγάει στον δρόμο Και πήγαινε αποφασισμένη να μετανοήσει το δρόμο λέγει καθώ πήγαινα να γυρίσουν στο μοναστήρι να εξομολογηθεί Ήταν από μακριά και ερχόταν κάτι καμιλιέριδες και τις λέει ο γέροντας παιδάκι μου θα σκανδαλιστούνε, θα σε δούνε εσένα έτσι θα με δούν και εμένα έτσι με γνωρίζουν θα σκανδαλιστούνε γι' αυτό πήγαινε να κρυφτεί, τις λέγει μέσα σε κάτι χορτάρια και όταν τα περάσουνε συνεχίζουμε το δρόμο μας πράγματι αυτό και έγινε. Και όταν λέγει μετά επέρασαν οι καμιλιέδες και τις φώναξε, δεν ανταποκρίθηκε. Την πλησίαση είχε πεθάνει. Είδε τα, μάτια, τα πόδια της καταματωμένα από τις πέντρες ξυπόλυτη. Όπως ήταν, έτσι και έφυγε. Είχε ανησυχία ο γέροντας. Ήταν ο Αβάς όλη είχε ανησυχία λέει τώρα σώθηκε δεν σώθηκε τι έγινε ένας άλλος γέροντας όμω από το μοναστήρι που κοιτούσε εκείνη τη στιγμή έκανε προσευχή γιατί είχε, τους είχε βάλει όλους εσείς θα κάνετε προσευχή προκειμένου να σώσουμε αυτή την ψυχή εγώ θα μπω μέσα εσείς θα κάνετε προσευχή πίσω ένας λοιπόν είδε την ψυχή της να την έχουν άγγελοι και να την αναφέρουν στον Θεόν εξομολογήθηκε αγιάστηκε όμως, γιατί εκείνο που αγιάζει δεν είναι η εξομολόγηση και πολλές φορές η δίθεν και ψεύτικη εξομολόγηση που κάνουμε εμείς που όπως σας είπα προηγμένως πάμε εξομολογιόμαστε και το σκεπτικό μας είναι πως θα ξαναμαρτήσουμε φεύγοντας από την εξομολόγηση αυτή είχε πάρει την αποφασή τη είχε κόψει πλέον δεσμούς από την αμαρτία σε εκείνη τη λίγη ώρα πόση ώρα έκανε ένα τέταρτο, δεκαλεπτά πόση ώρα έκανε από την ώρα που βγήκε από τον Νίκο Ανοχής μέχρι να πεθάνει πόση ώρα έκανε και όμως εκείνη η ώρα ήταν αρκετή όχι μόνο να σωθεί να αγιαστεί παρακαλώ την έχουμε ως Αγία μας είναι η Αγία Ταϊσία Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι άλλο ο αμαρτωλός που αμαρτάνει ο ως άνθρωπος και θέλει να μετανοήσει και άλλο ο ασεβίστ που αμαρτάνει μεθύβρεος με εγωισμό και αμετανοησία. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο αγαπητοί μου αδελφοί ο Κύριος δεν απαιτεί να μας βρει χωρίς αμαρτία μη βάλετε τέτοιο πράγμα στο μυαλό σας άλλωστε εκτενώς πολλές φορές τα έχουμε συζητήσει αυτά εδώ στα κηρύγματα κανείς Άγιος δεν έφυγε αναμάρτητος από αυτή τη ζωή μην πατάστε. όλοι οι Άγιοι είχαν τις αμαρτίες τους όλοι, όλοι δεν υπάρχει αναμάρτητος Άγιος αλλά εκείνο που έβλεπε ο Κύριος δεν έβλεπε τις αμαρτίες τους που ούτως ή άλλως υπήρχαν έβλεπε τη διάθεσή τους έβλεπε τη διάθεσή τους ότι δεν ήθελαν να αμαρτάνουν είναι η αλλως υπηρχαν εβλεπε τη διαθεση τους εβλεπε τη διαθεση τους οτι δεν ήθελα να αμαρτανουν ειναι η φυση μα τέτοια τι να κάνουμε είναι η φύση μα. ρέπει προς την αμαρτία είναι δυνατόν κάναμε προσευχή προηγουμένως ποιο μπορεί να καυτιθεί ότι σε όλη την προσευχή ήταν συγκεντρωμένος Κανείς απολύτως είμαι βέβαιος. Δεν είναι αμάρτημα αυτό ενώπιον του Θεού. Όμως ο Κύριος βλέπει την αδυναμία του ανθρώπου και ξέρει. Και τι λέγει παρακάτω, συνεχίζουμε το στίχο ιδέε εαυτῶν εαυτόν επιγνώμονες σοφοί». Τι είναι οι εαυτόν επιγνώμονες, εκείνοι που ξέρουν τον εαυτό τους, που γνωρίζουν τον εαυτό του. Θυμάστε και το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό, γνώθης Αυτόν. Είναι σοφός, έλεγαν, αυτούς που έχει το γνώθης Αυτόν. Τι σημαίνει γνώθης Αυτόν, τι σημαίνει οι εαυτόν επιγνώμονες σοφοί. Τώρα σημαίνει, τώρα μάλλον πολύ, ή μάλλον σχεδόν όλοι, ο Θεός να μας ελεύσει. Πάμε στην εξομολόγηση, δεν έχουμε τίποτα, έτσι, τίποτα. Τι σα είπα, δεν βλέπεις τίποτα, όχι δεν έχεις τίποτα, υπάρχει μεγάλη διαφορά επειδή το μυαλό μας, η καρδιά μας, τα μάτια μας, τα πνευματικά μας μάτια, της ψυχής μας, τα μάτια είναι τυφλωμένα από τον εγωισμό, <ΤΦ>. δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Τι έκανα, έκανα τίποτα, σκότωσε κανέναν. έναν και πλαστήμισα τα θεία. Μόνο εκείνα είναι τα μαρτυμάτα δηλαδή. Μόνο εκείνε είναι οι αμαρτίε. ακι το κάναμε το παιχνίδι αδελφοί μου. Ιε αυτόν επιγνώμονε σοφή ο εαυτού επιγνώμον είναι ο άσωτος Υιός. Ο άσωτος Υιός ο οποίος κοιτάτε τι λέει το Ιεροευαγγέλιο «Η σε αυτόν ελθόν» Πότε άλλαξε ο άσωτος Υιός όταν κοίταξε μέσα του είναι σοβαρές οι, οι φράσεις που λέει το, ο Κύριός μας πότε πήρε αλλιώτικες στροφέ. αλλιώτικες τροφές πήρε όταν κοίταξε μέσα του όταν ανοίξαν τα μάτια του και είδε πού είναι πως κατήτησε πως κατήτησε ακριβώς το έχει κάνει ποτέ αυτό τον εαυτό σου να αφήσει με ειλικρίνεια τα μάτια σου να πέσουν μέσα σου, Όχι έτσι όπως τα αφήνουμε. Τι έκανα, Παπούλ, δεν έχω και τίποτα. Ακόμα και εκείνοι, τους βλέπω πολλές φορέ που για πρώτη φορά έρχονται για εξομολόγηση, Για πρώτη φορά που τους έχει κυριέψει ο διάβολος με τον εγωισμό, Πρόσεξε, μην τα πεις. Πρόσεξε. Βάζ τα χαρακτήρα. Πρόσεξε. Ακόμα και εκείνοι τι λένε, ε, Μην νομίζει, Παπούλ, δεν έχω κάνει και τίποτα. Δεν δεν τον αφήνει Είπαμε μόνο άμα πει πνεύμα άγιο μέσα του Μόνο άμα αφήσει ο Θεός Το δικό του το φως να μπει μέσα στην καρδιά του Να φωτίσει Τα σκοτεινά μέρη της καρδιάς του Τότε μόνο ο άνθρωπος αυτός θα μπορέσει να ιδί Και αυτό ισχύει για όλους μας Πότε θα ξαστερώσει το μυαλό μας Πότε θα μπορέσουμε να ειδούμε τον εαυτό μας Όταν θα αφήσουμε το φως Της χάριτος του Θεού και θα ταπεινωθούμε Να μπει μέσα να ειδούμε Τι γίνεται <Κι> Σας το ξαναπεί το παράδειγμα Είδες όταν θέλεις Να ξεσκονίσει το σπίτι Τι κάνεις Ανοίγεις τα παράθυρα να μπει φως Να δεις που υπάρχει βρωμιά Να τη δεις τη βρωμιά Πώς θα την καθαρίσεις άμα δεν τη δεις με κλειστά τα μπατζούρια και με χωρίζει φως μέσα στο δωμάτιο, έλεγαν ξεσκόρα, τι να ξεσκονήσεις, τίποτα δεν ξεσκονήσεις. Δεν φαίνεται τίποτα. Αν δεν ανοίξεις φώτα, αν δεν ανοίξεις το παράθυρο, αν δεν ανοίξεις τη, τη, τη, την μπαλκονόπορτα, να μπει μέσα φως πολύ, να ειδείς. Καθαρισμός δεν θα γίνει σωστός. Η ιδέα αυτών επιγνώμονε, σοφή τι λέει, το, τι λέει ο Κύριος εμεί λέμε το αντίθετο. Ο κύριο λέει σοφός έξυπνο, είναι εκείνος που ξέρει να βλέπει μέσα. Εμεί το έχουμε αντιστρέψει. Εμεί νομίζουμε ότι ξυπνάκια είναι εκείνος που ξέρει να κρύβει τα αμαρτήματά να αυτό είναι μία φλιβερή διαπίστωση θα εκθέσω τον, ε, το, το, τον κλάδο μας τον, ιε, τον ιερατικό μας κλάδο θα εκθέσω κάποτε άκουσα Ιερίς να συζητούν ιερείς της κακιάς σου. ξέρετε ο ιερέας για να γίνει ιερέας πρέπει να πάει να εξομολογηθεί πρώτα ηλικρινά και ο πνευματικός που να τον θα του δώσει και τη λεγόμενη συμμαρτυρία ότι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν έχει φοβερά υπάρχουν κάποια φοβερά αμαρτήματα τα οποία εμποδίζουν την ιεροσύνη άκουσα λοιπόν κάποτε κάποιους ιερεί, ασεβείς ιερεί να μιλούν και ξέρετε τι λέγανε «Ρε βλάκα» έλεγα σε έναν νέο που ήθελε να πάει για παπάς «Ρε βλάκα αυτό πήγε και είπες ναι στον παπά» δεν το ξέρες, λέει, αυτό, άμα το, το πεις αυτό δεν γίνεσαι παπάς δε. Τα ακούτε? Mm -hmm. Σας λέει τίποτα αυτό? Mm -hmm. Εδώ έχουμε χάσει... Εδώ έχουμε χάσει, αδερφοί μου, τον εαυτό μας. Οι εαυτόν επιγνώμονες σοφοί. Κοίταξε να βρεις τον εαυτό σου. Κοίταξε να βρεις που είσαι. Αν δεν τον βρεις τον εαυτό σου, δεν μπορεί να γίνει όχι παπάς, δεσκότης, πατριάρχης, δεν ξέρω τι, τι, τι, τι μπορεί να γίνει Εδώ στην άλλη ζωή θα είσαι κολλασμένος. Σοφός ποιος είναι ο άσωτος Υιός που είδε το χάλι του. Σοφός ποιος είναι η πόργη. Σοφός ποιος είναι ο τελώνης. Ο οποίος είχε πάει το κεφάλι κάτω και έλεγε ο τεός ηλάς τι είμαι το αμαρτωλό. Σοφός ποιος ήταν ο αξίος ο τελώνης. Ο οποίος είπε κύριε που πάει να πείς μέσα στο σπίτι μου εγώ αμαρτωλός είμαι. Σοφός ποιος ήταν ο εκατόταρχος. Προχτές το διάβαζα. Ω, για φαντάσου ε. Για φανταστείτε αδελφοί μου, ο κύριο του έκανε την τιμή να πει να μπει στο σπίτι του και του λέει: Κύριε, ούκημη άξιο, είναι ο μύθο τη μητέρα δεν θέλω να μπει στο σπίτι. Εγώ είμαι βρωμιάρη, θα εσύ Εσύ είσαι άγιο, κύριε. Εσύ είσαι ο Θεό ο ίδιο. Τι δουλειά έχω εγώ με εσένα. Μια κουβέντα παίζω. Πιστεύω στο λόγο σου, πιστεύω στο λόγο σου. Μια κουβέντα πέσε και ο δούλο μου θα γίνει καλά. Κι είδατε τι είπε ο Κύριος «Οου το Ισραήλ το σαύτουμι στην έτω» Να ο επιγνώμων Να ποιος είναι εκείνος που ξέρει τι του γίνεται μέσα του αυτο ε αυτόν επιγνώμων ε η σοφία» έλεγε ο παντήρ ο αείμνηστος «Ο δε, εδώ είναι η σοφία» «Εδώ είναι ο εδω ειναι η σοφια «Σοφός δεν είναι εκείνος που πήρε πτυχία» Σοφός δεν είναι εκείνος που ξέρει γλώσσες. Σοφός δεν είναι εκείνος που τέλειωσε τέχνες. Σοφός δεν είναι εκείνος ο οποίος έχει πάρει πανεπιστήμια και σου είπε δεν ξέρω τι άλλο. Σοφός είναι εκείνος που ξέρει τι γίνεται μέσα του εδώ, στην καρδιά του. Γνώθησε αυτό. Και να πάμε και στον επόμενο στίχο. Δύο στίχους θα προλάβουμε. Εδώ προσοχή αναφέρω Υπάρξεις με τα Ελάσσομη γίνεται Εδώ μιλάει για τον πλούτο Πρόσεξε πως βγάζεις τα λεφτά σου ύπαρξη επισπουδαζωμένη μετά ανομίας Ελλάσσον γίνεται δηλαδή η περιουσία που αποκτάτε που αποκτάτε με παράνομους τρόπους θα μικρύνει όσο δεν φαντάς. έτσι λέει εδώ βλέπετε εγώ δεν είμαι άξιο να σας πω δικά μου λόγια την Αγία Γραφή φαντάζομαι κάποιοι από εσά έστω την έχουν στο σπίτι του και την Παλαιά Διαθήκη Ξέρετε σε ποιο στίχο βρισκόμαστε, σε ποιο κεφάλαιο βρισκόμαστε Μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας να ειδείτε τα Λόγια του Θεού Άλλωστε αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι μια φορμή είναι Να δοθεί η αφορμή και σε εσά να διαβάζετε την Αγία Γραφή Υπάρξεις σπου... επισπουδαζομένοι μετανομίας Ελλάσσων γίνεται Καυχάσαι διότι ξεγέρασες την εφορία Καυχάσαι διότι ξεγέρασες το κράτος Καυχάσαι διότι έκλεψες τον άλλον Καυχάσαι διότι αυξήθηκε η περιουσία σου Με το αίμα του άλλου. Ξέρετε ότι ο λόγος μου δεν φυλάγεται Σε καρκίνο θα το πληρώσεις Σε θάνατο θα το πληρώσεις σε ατυχήματα θα τα πληρώσει σε νοσοκομεία θα τα πληρώσει πάντως αυτά τα λεφτά δεν ευωδώνονται τελείως αυτά τα λεφτά δεν η ύπαρξης επισπουδαζομενη μετανομίας ελάσσον γίνεται θα μικρύνει αυτή η περιουσία και θα μικρύνει όταν λέει ελάσσον σημαίνει θα εκμυδενιστεί μάλλον δεν πρόκειται να μείνει τίποτα θα κλάψεις την ώρα και τη στιγμή κατά την οποία εξυπάτησες κοροϊδεύσε, ατίμησες προκειμένου με την ατιμία σου να κερδίσεις περισσότερο Είδατε τι λέει ο Απόστολος Ταύλος «Μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει». Φτύχημα λέει είναι όχι να παίρνεις, να κερδάς μάλλον να δίνεις. Γιατί όταν δίνεις και συνήθως δίνουμε διότι αγαπούμε το να δίνεις είναι δείγμα αγάπης Το να δίνεις Εκεί ευλογεί ο Θεός Και δεν πρόκειται να σου λιγοστέψουμε Εάν παίρνει Και δεν παίρνεις τα ατιμίας Και τα ανομίας Τότε εκείνα που παίρνεις Θα χαθούν και μάλιστα θα χαθούν Οδυνηρά θα κλάψεις Χάνοντάς τα Αυτό είναι ο λόγος κυρίου και αφήνω λόγος Κυρίου σας είπα εγώ να καινοτομήσω και να παρασαλέσω και να αμβλύνω και να διορθώσω και να ωραιοποιήσω τα λόγια του Κυρίου δεν μπορώ να το κάνω αδελφία ο δε συνάγων εαυτό μετευσεβίας πληθυνθήσετε εκείνος που μαζεύει λέει με ανομίες θα τα χάσει όλα εκείνος που μαζεύει με ευσέβεια τι σημαίνει με ευσέβεια τίνια μπράβο τίνια εκείνος που μαζεύει και δεν φεύγει από τον νόμο του Θεού θέλει να είναι συνεπής απέναντι στο νόμο του Θεού να μην αδικήσει Βεβαίως θα πληρωθεί Είσαι υπάλληλο βεβαίως θα πληρωθείς αλίγο Είσαι εργοδότης, βεβαίως Θα πάρεις εκείνο που σου αναλογεί Βεβαίως θα κερδίσει. Πρόσεξε να κερδίσεις το τίμιο Όχι το άτιμο Γιατί το άτιμο θα σου γίνει βρόχος Ξεστημένη βρόχος, χιλιά στο λαιμό σου Θα το πληρώσει ακριβώς Θα το κλάψεις θα το κλάψεις, αλλά τότε σας είπα θα είναι πολύ αργά. Ο δε συνάγωνε αυτό με τευσεβίας λυθυνθίζεται. Εάν μαζεύεις λέγει με ευσέβεια θα στα αυξήσει ο Θεός. Θα στα αυξήσει αυτά που κερδίζεις. Εδώ θυμίζει λίγο το πλούσιοι εκτώχευσαν και εκπίνασαν οι δέα εξητούντες των Κύριων ούκε λατωθήσονται παντός αγάθ. Διότι αυτός που συνάγει μετευσεβείας είναι εκείνος που αισθάνεται ότι πλουτίζει με τον νόγο του Θεού. Δεν θα του λείψει τίποτα εκείνο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που θα ήθελα να σας πω αλλά δυστυχώ η ώρα κλείνει και πρέπει να τρέξω να κλείσω κι εγώ τον στίχο και γιατί το λέγει αυτό διότι κλείνει ο στίχος με τούτο τον λόγων δίκαιος η κτίρη και κυχρά ο δίκαιος λέγει αυτός που αποκτά με ευσέβεια δηλαδή εκείνος που ξέρει πως βγαίνουν τα λεφτά Εκείνος ξέρει να λυπάται, να πονάει τον άλλον. Εκείνος ξέρει να καταλαβαίνει τι σημαίνει φτώχεια. Και εκείνος ξέρει και να δανείζει, αυτό σημαίνει κυχρά. Κυχρά σημαίνει δανείζει. Εκείνος είναι ο χριστιανός, ο σωστός χριστιανός. Και δείτε το στη ζωή σας αυτό. Πηγαίνετε σε ένα πλούσιο που ξέρετε τα λεφτά του είναι άτιμα. Είναι άτιμα. Ποια να, το ζητήσεις. να το ζητήσεις. Κάποιος, του ζητήσει. Ποια να του ζητήσει. Κάποτε ήρθε κάποιο, μου ζητούσε του λεω τόσοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ πέρα. Τόσοι καταστηματάρχε, τόσοι εφοπλιστέ εδώ. Τόσοι ξέρω πόσο ήταν βιομηχανοί, τόσοι. Τι μπορεί να του ζητήσει, λέει εκεί πέρα τόσα εκατομμύρια. Δεν θα σου δώσουν λε. Τι ζητάς εσύ. Τότε μου ζήταγε κατώ χιλιάδες να μην του πάρω το σπίτι. Κατώ χιλιάδες είναι σπουδαίο. Πήγαινε να βρεις. Παππούλη μου, μου λέει, γύρισα όλες τις πόρτες. Φίλησα μου συγκεκριμένα κατουριμένες ποδιές. Κανείς ούτε φράγκο. Όλοι τα λευτούλια τους. Όλοι μην του λείψουν τα λεφτά του. Και ποιοι, αυτοί που ασκούμε και να του έλειπαν οι 100.000, αφού εκατό, εκατομμύρια τι 100.000 και έτσι. Τι θα πάρει. Πε ότι δεν στις παίρνει πίσω. Πε ότι ο άνθρωπο βρίσκεται σε ανάγκη και δεν μπορεί να στις ξεπληρώσει. Τι έγινε δηλαδή. Τι έγινε. Τι έγινε. Να τον αφήσουμε να πεθάνει. Δεν τον να πεθάνει. θα τον αφήσουμε να πεθάνει αυτή είναι η λογική σήμερα γιατί είμαστε σε μια εποχή αδίκων και εδώ φαίνεται αδελφοί μου ότι οι άνθρωποι σήμερα οι περισσότεροι κυρίως από αυτούς που έχουν τα πολλά οι περισσότεροι δεν λέω όλοι οι περισσότεροι με ατιμία κέρδισαν τα χρήματά του. είναι εκείνοι οι άτιμοι οι οποίοι επειδή ξέρουν τα απόκτησαν με ατιμίες και ξέρουν ότι θα τα χάσουν τα προστατεύουν μην τα χάσουν τα προστατεύουν και τα φύλλα ο δε δίκαιος, πώς το λέει η κτίρια και η χρά. Πήγαινε ένα να του ζητήσεις το μισό πιάτο από αυτό που τρώει θα σου το δώσει ας είναι φτωχός. Θυμάμαι κάποτε, είπα σε κάποια οικογένεια, το παιδί τους είχε μπλέξει και τους λέω, πόσα παιδιά έχεις, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά παιδιά. Δέκο, φτωχοί άνθρωποι, φτωχοί. Με ροχαματιάρισε ο πατέρας. Ένα από τα παιδιά έκανε την απερισκεψία, έμπλεξε εκεί με κάποια, ξέρω εγώ και λοιπά, του λέει κοίταξε. Θα, την θα τον παντρέψεις, θα τον παντρέψεις. Μα πού να τον βάλω δεν έχει δουλειά τίποτα, είναι άνεργο αυτό, αυτό. Δεν πειράζει, πάρε το στο σπίτι σου. Και ξέρετε τι μου πέντε. Τι είναι δέκα πιάτα, τι είναι έντεκα, δεν πειράζει που στο σπίτι. Ό,τι μου πεις εσύ. Τι είναι δέκα, τι είναι έντεκα. Δεν και ο κόσμος. Ο πλούσιος που είναι δύο-τρία άτομα δεν λέει τι είναι τρία, τι είναι τέσσερα να τα ούσε και να ανάλωνε oh. ο φτωχός το κάνει το δέκα το κάνει έδεκα ε, ο κλούσιος το ένα δεν το κάνει δύο δεν το κάνει δύο Το ένα το κάνει δικό του ένα. Ε. δεν το μοιράζεται με άλλους τελειώνουμε αγαπητοί μου αδελφοί εζόχο Στου δύο αυτού στίχους οι οποίοι στίχοι μας έδωσαν απαντήσεις σε θέματα κέρια τόσον κέρια που είπαμε δυστυχώς η απερισκεψία μας τα έχει βγάλει στην άκρη τα έχει θεωρήσει περιτά και εφουσιώδη και όμως ο Κύριος δεν πάβει να μας τα τονίζει αλλά σας έχω πει κάτι το οποίο θα το επαναλάβω αν θέλετε να γινόμαστε ακριβείς με τον νόμο του Κυρίου διαβάστε την Αγία Γραφή έχουμε το ευτύχημα βρισκόμαστε σε μια εποχή που η Αγία Γραφή δεν είναι πλέον το ακαταλαβίστικο και ακατανόητο εκείνο βιβλίο που ήταν κάποτε αλλά έχουμε την άνεση να έχουμε και την ερμηνεία να έχουμε και επεξηγήσεις, να έχουμε και μεταφράσεις και έτσι μπορείς όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής και τα 76 βιβλία να μπορεί να τα διαβάζεις και να τα Για αυτό αυτόν ακριβώς το λόγο σας συνιστώ και πάλι, επειδή έχουμε απομακρυνθεί από την αλήθεια του Χριστού και έχουμε απομακρυνθεί διότι πάψαμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό κοιτάξτε να επανέλθουμε και τότε θα δεις ότι αυτές οι λεπτομέρειες που σήμερα τις θεωρούμε λεπτομέρειες, αυτές δεν είναι πλέον λεπτομέρειες αλλά είναι πολύ σοβαρά σοβαρά πράγματα τα οποία δυστυχώ, η άγνοια της Αγίας Γραφής τα έχει βγάλει στο περιθώριο ο Θεός να είναι μαζί μας καλή αυριανή ο Τίμιο Σταυρός βοηθειά μας και προσέξτε την τηλεόραση γιατί βρισκόμαστε είδατε σε εποχές πολύ άθλιες Αντιχριστιανικές εποχές που υβρίζεται ο κύριο ανακάλυψαν τάφους του Χριστού οι βρωμεροί και ελεηνοί και ακάθαρτοι Εβραίοι οι αιώνοι εχθροί του Χριστού αλλά βλέπετε και κάτι άλλο είμαστε και σε εποχή αντεθνική αντεθνική εποχή είδατε τι γίνεται με το βιβλίο της έκτης δημοτικού τη δι... σωστό της έκτης δημοτικού είδατε πια παραπληροφόρηση πλέον θα σας θυμίσω κάτι κάτι για μια στιγμή Δ, δύο λεπτά τελειώνω Τελειώνω. <Σελίου> τι κουραστείκατε μόνο <μάρα>. καθιστέσεις σας <Σελίου> δεν τρεπόστε λίγο <Σελίου> δεν τρεπόστε λίγο <Σελίου> καθιστέσεις σας θέ όρθια σας κράταγα <Σελίου> θα σα θυμίσω κάτι όταν ήρθε το άντεο καθεστώς το κομμουνιστικό καθεστώς στη Ρωσία ξέρετε ποιοι φύλαξαν την πίστη ε? οι γιαγιάδες οι για... και τώρα σας συνιστώ. και εσείς οι γιαγιάδες όσοι είστε γιαγιάδες αλλά και οι μανάδες και οι πατεράδες κοιτάξτε να φυλάξετε, ναι. κοιτάξτε να φυλάξετε την πίστη στα εγώνια σας και στα παιδιά σας. αυτά τα επιτρέπει ο Κύριος, Ξέρετε γιατί τα επιτρέπει. όχι για τις αμαρτίες μας. ησαίσα για να αναδειχθείτε, Γι' αυτό τα επιτρέπει ο Κύριος γιατί επειδή εγκαταλείψατε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας πάψατε να είσαστε σωστοί γονείς πατεράδες και μονάδε και σωστές γιαγιάδες και σωστοί παππούδες σας δίνει ο Κύριος μέσα από αυτή την οδυνηρά εξέλιξη των πραγμάτων σας δίνει την ευκαιρία να αγιαστείτε να πείτε εκείνες τις αλήθειες στα παιδιά που δυστυχώ βλέπετε αρχίσαν πλέον εισοδός να προσπαθούν να τις αποκρύψουν, να τις αποσιωπήσουν και να τις παρεμηνέψουν και να τις διαψεύσουν και να μας πουν άλλαντάλλον και να θεωρήσουμε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που αδικήσαμε τους Τούρκους εμείς είμαστε εκείνοι οι παλιάνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε σε ένα ψεύτικο τάφο του Χριστού από τον οποίο βέβαια βγαίνει το Πανάγιο Φως τώρα, πόσο είναι ψέχτητος αυτός, ας μας το εξηγήσουν αυτοί. Από κείνον όμως βγαίνει και θα βγαίνει το Πανάγιο Φως. Ξυπνάτε λοιπόν και αρχίστε τη διαπαιδαγώγηση. Ποτέ δεν είναι αργά. Ο Θεός μαζί σας.